Κεφάλον Ι. Ή. Στοίχη 1 στους 17 Ο Παύλος εις Κόρινθον ενώπιον του Γαλλίωνος 1. Μετά τα συμβάντα ταύτα του Αρίου Πάγου απεχωρίστηκε και έφυγε ο Παύλος από την πόλη των Αθηνών και ήλθεν εις 2. Και εκεί κάποιον Ιουδαίον που έλεγε το Ακύλας και κατήγεται από τον Πόντον Είχε έλθει δέκατα τα σημερα σε από την Ιταλία, αυτό και η σύζυγό του πρίσκηλα. Πρωτήτερα δηλαδή, έμεναν ούτε στην Ρώμην και ήλθαν στην Κόριθον το πλησιέστερο προς την Ρώμην κέτρων, επειδή είχε διατάξει ο Κλάβδιος να απομακρυνθούν εκ τη Ρώμης όλοι οι Ιουδαίοι. Σαν έβρε λοιπόν στην Κόριθον ο Παύλος το ζεύγο αυτό, ήλθε προ αυτού. 3. Και επειδή ο Ακύλας εργάζετον την αυτήν τέχνη την οποία εγνώριζε και ο Παύλος, δι' αυτό ο Παύλος έμενε στο σπίτι των και εργάζετον, διότι ήσαν και οι δύο κατασκευαστέ κοινών. 4. Συνδιαλέγεται ο Δε Συγχρόνος μέσα στη συναγωγή κάθε Σάββατον και έπιθεν Ιουδαίους και Έλληνας προσιλήτους ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. 5. Όταν δε κατέβησαν από τη Μακεδονία και ο Σίλας και ο Τιμόθεος, έβρον τον Πάβλον στενοχωρημένον εσωτερικός λόγω της απροθυμίας των Ιουδαίων και της αδιαφορίας των Κορινθίων. Κιε μαρτύριε εχωνόματος του Θεού ίστους Ιουδαίους και βεβαιώnen ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας. 6. Επειδή δε αυτοί αντετάσσοντο και εξεστόμιζον βλασφημίας κατά του Χριστού, ἐτίναξαν τὰ ἐνδύματα τοῦ ίσαιν ││││ η ευθύνη δια των πνευματικών θάνατων και όλεθρων σα, ασπέσει στα σκεφαλά σα. Εγώ είμαι καθαρό και ανεύθυνο, από πάσα ενοχή. Από τη στιγμή αυτήν θα υπάγω να κηρύξω ει του εθνικού. 7. Και αφού έφυγαν από τη συναγωγή, ήλθε στο σπίτι κάποιου που ονομάζεται Ιούστο. Αυτό είχε προσιλητιστεί από του Ιουδαίου και εσέβεται των αληθινών Θεών, η οικία του δε γειτόνευε προ την συναγωγή. 8. Ο κρίσπος δε ο αρχισυνάγωγος επίστευσενε στον Κύριον με όλη την οικογένειά του και πολλοί από τους Κορινθίους όταν ήκουαν το κήρυγμα επίστευον και ευαπτίζοντο. 9. Είπε δε ο Κύριος προς τον Παύλον με όραμα το οποίο του παρουσιάστηκε εν καιρών νυχτός. Μη φοβήσετας απειλάς των Ιουδαίων οι οποίοι εξεμάνισαν από την αποσκύρτηση του κρίσπου αλλά δίδασκε το Ευαγγέλιον και μη σιωπήσεις. Μη φοβήσε διότι εγώ είμαι μαζί σου και κανείς δεν θα σου επιτεθεί για να σε κακοποιήσει. Εάν τις που θα αντιμετωπίσεις δεν θα βλάψουν ούτε σε ούτε το έργο σου. Δίδασκε διότι έχω στην πόλη αυτήν λαών πολυάριθμων ο οποίος εντό ολίγου λίγου θα πιστεύσει και θα προσθεθεί στην εκκλησία μου. 11. Κατόπινθε του οράματος αυτού που παρέμεινε ο Παύλος στην Κόρινθον εν έτος και μήνας Διδάσκων μεταξύ των κατοίκων τη πόλεω των λόγων του Θεού. Δώδεκα. Ότι δε κυβέρνα την Αχαία ενό ανθύπατο ο Γαλλίων, εξηγέρθησαν από συμφώνου και με μία αναγνώμην Ιουδαί κατά του Παύλου και τον έφεραν ενώπιον του δικαστικού βήματο. Δεκατρία. Έλεγαν δε ότι ούτω δια παραπιστικών λόγων παρασύρει του ανθρώπου να λατρεύουν τον Θεό κατά τρόπον αντίθετο προ τον Μωσαϊκό νόμο. «Όταν δε πρόκειται ο Παύλος να ανοίξει το στόμα του και να απολογηθεί», είπε ο Γαλλίων προς τους Ιουδαίους. «Εάν με αυτό που καταγγέλετε, ή το παράβασης νόμου προξενούσε αδικίαν κατά του κράτους ή κατά των δικαιωμάτων των πολιτών, ή εάν το κακούργημα προκαλούν βλάβην, θα σας ήκουα, ο Ιουδαίοι με υπομονήν κατά δίκαιων λόγων». 15. Αλλά αν πρόκειται περί υποθέσεως η οποία έχει σχέση με τη δασκαλία και με ονόματα Μωυσέως και Ιησού και Μεσίου και με των ειδικών σας νόμων, πρέπει μόνοι σας να φροντίσετε για την διευθέτησήν τη. διότι εγώ δεν θέλω να αναμειχθώ και να είμαι δικαστής επί των ζητημάτων τούτων. 16 Και τους εξεδίωξαν από την περιοχή του δικαστικού βήματος. 17. Τότε όλοι οι Έλληνε έπιασαν τον αρχισυνάγωγο Σωσθένιν και τον εκτύπωνε εμπρό στο δικαστικό βήμα. Και ο Γαλλίον δεν ενδιαφέρεται το διευτό.